Στοίχη 17 24. Η νέα εν ζωή ζωή εναντιθέσει προς τα ιδωλολατρικά ήθη. 17. Τούτο λοιπόν λέγω και διαμαρτύρομαι ως άνθρωπος συνδεδεμένος με τον Κύριον. Να μην συμπεριφέρεστε πλέον σείς όπως συμπεριφέρονται και οι άλλοι εθνικοί που βαδίζουν σύμφωνα με τα ψευδής και ματέας ιδέας του Νότου. 18. Οι εθνικοί αυτοί είναι σκοτισμένοι στην διάνοιαν και έχουν αποξενωθεί από την ζωή την οποία ζει και μεταδίδει στους ειδικού του ο Θεός. Αιτία δε του σκοτισμού αυτού της των και της αποξενώσεώς των από τον Θεόν είναι η άγνοια η οποία δημιουργείται από την πόροσιν και σκλήρησιν της καρδίας των. 19. Ούτι έχουν καταντήσει εις και δεν αισθάνονται καμία τύψην. Δι' αυτό δε παρέδοκαν τους εαυτούς τον εις την ακολασίαν, διανεργάζονται αχόρταστα και με υπερβολήν κάθε είδος ακαθαρσίας. 20. Σείς όμως δεν διδάχθητε περί του προσώπου του βίου και της διδασκαλία του Χριστού έτσι ώστε να θεωρείτε επιτρεπόμενα τα έργα αυτά. 21. Ναι. Δεν εμάθατε έτσι των Χριστόν εάν όπως ελπίζω και είμαι βέβαιος οικούσατε το αλήθινό περί αυτού κήρυγμα και εάν ενωμένοι δια της με Αυτόν εδιδάχθητε την αλήθεια η οποία υπάρχει εν το Ιησού 22. Πράγματι εδιδάχθητε να αποθέσετε ως άλλο ένδυμα ακάθαρτον των παλαιών της αμαρτίας άνθρωπον όπως εξεδηλώνεται ούτως εις την διαγωγή που εδεικνύεται προτού πιστεύσετε και βαπτιστείτε ο παλαιός αυτός άνθρωπος είναι κακέ και φάβλε της αμαρτωλής καρδίας έξις. ο ακάθαρτος βίος, ο οποίος εξακολουθητικό πηγαίνει στο χειρότερο και διαφθείρεται ολονένα από τα επιθυμία που προκαλεί η απάτη της αμαρτίας. 23. Εδιδάχθετε ακόμη να ξανακενουργώνεστε κατά το πνευματικό και σώτερο βάθος του νου σας. 24. Και να ενδυθείτε των νέων άνθρωπων, ο οποίος είναι νέα δημιουργία, η οποία κτίστηκε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, διαναπολιτεύεστε με δικαιοσύνη προς τους ανθρώπους και με αφοσίωση και οσιότητα απέναντι του Θεού, δηλαδή με αρετάς που είναι καρπός της Ευαγγελική Αληθείας.